Αύριο είναι η δεύτερη Κυριακή των νησιών. και η Αγία μα Εκκλησία τις πέντε αυτές Κυριακές των νηστείών έχει ορίσει να γιορτάζουμε σημαντικά γεγονότα αλλά και σημαντικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση και με την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την οποία διανύομαι, αλλά έχουν σχέση και με την ίδια την Αρετή, αφού οι προσωπικότητε αυτές που παρουσιάζονται, τις Κυριακές αυτές, είναι υπερμεγέθεις, πολύ μεγάλες, μετά λοιπόν το γεγονός της Κυριακής της Ορθοδοξίας που εορτάσαμε την περασμένη Κυριακή, αύριο Δεύτερη Κυριακή των Νηστιών, εορτάζουμε μία μεγάλη ουρανομίκη μορφή, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Επίσκοπο Θεσσαλονίκης, Τι σχέση έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με την Αγία Τεσσαραγωστή σας είπα και πάλι ότι η Αγία Τεσσαραγωστή δεν είναι μόνον περίοδος νηστείας είναι και κυρίως είναι περίοδος αγώνος και προπάτων περίοδος προσευχής Έτσι ε, λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπήρξε αστέρας πολύφωτος του νοητού στερεώματο, άνθρωπος προσευχής άνθρωπος κατανήξεως άνθρωπος δακρύων πολλές φορές σας έχω μιλήσει για την προσευχή του η οποία προσευχή του ήταν το Κύριο Ιησού Χριστέ φώτισε το σκότος μου αυτή ήταν η προσευχή του Μεγάλη προσευχή Μεγάλη προσευχή και ιδιαίτερο διδακτική Γιατί αισθανόμαστε όλοι μας πολλές φορές Ότι γνωρίζουμε καλά Ξέρουμε Ξέρουμε τα έξω μας ξέρουμε και τα μέσα μας Άρα λοιπόν παράδειγμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά δεν ξέρουμε ούτε τι μας γίνεται ούτε τα έξω μας ξέρουμε ούτε τα μέσα μας ξέρουμε ειδικά δε οι αμαρτωλοί άνθρωποι οι αμετανόητοι άνθρωποι οι ρηχοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιπλέουν για να φαίνονται αλλά όποιος επιπλέει είναι ρηχός οι ρηχοί λοιπόν άνθρωποι τι λένε, είμαι καλός, δεν έχω τίποτα και μπορεί τους ανθρώπους που βλέπουν τα ρηχά μπορεί να εντυπωσιάζεις που σε βλέπουν να στέκεις πάνω στο νερό αλλά είσαι ρηχός, στο Θεό δεν είσαι τίποτα, ένα φελός είσαι αν έχεις αυτή την αίσθηση του εαυτού σου ότι δεν έχει τίποτα, ότι είσαι καλός ότι είσαι άξιος, ότι είμαι άξιος ότι είμαστε άξιοι να κοινωνάμε να μεταλαμβάνουμε δεν ξέρουμε τι μας γίνεται αδελφοί μου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρότι αξιώθηκε από τον Κύριο όπως λέει η ζωή του να ζει μέσα σε πελάγι ουρανίου φωτός Το κελί του τη νύχτα εγινότανε φανάρι Φως δεν είχε μέσα και όμως άπλετο ήταν το ουράνιο άγιο φως Που τον επεσκίαζε συνεχώς τη ζωή του Και όμως βλέπετε πως μιλάει για τον εαυτόν του Φώτισε, Θεέ μου, τα σκοτάδια μου. Γιατί ξέρεις να σου πω κάτι. Αν μα αρέσει το σκοτάδι και κρύβεσαι, μην νομίσεις ότι στην άλλη ζωή θα σου αρέσει το φως του Χριστού. Πάλι το σκοτάδι θα σου αρέσει. Εάν μας αρέσει το σκοτάδι και κρυβόμαστε, και προσπαθούμε να αποκρύψουμε από τον Θεό και από τους ανθρώπους και προσπαθούμε να ζούμε την τύφλα μας μην νομίζει, και στην άλλη ζωή δεν θα αλλάξουν τα θελήματά σου και εκεί θα σ' αρέσει το σκοτάδι και εκεί θα αποφύγεις μόνος σου θα αποφεύγεις το φως του Χριστού να γιατί η κόλαση είναι τελικός επιλογή μας είναι και σε τελική τελικότατη ανάλυση η κόλαση είναι επιθυμία μας είδατε τι είπε ο Κύριος ηγάπησαν λέει οι άνθρωποι το σκότος μάλλον ή το φως βλέπεις τι λέει ηγάπησαν το αγάπησαν το σκοτάδι και αυτός που αγάπησε την κόλαση το σκοτάδι της κόλασης δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσει το φως του παραδείσου. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο ασεβής, ο αμαρτωλός. Αυτός ο οποίος θέλει να ζει στη τύφλα του, θέλει να ζει με τις αμαρτίες του. Έτσι λοιπόν, αυτό ήθελε να αποφεύγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν ήταν άνθρωπος του σκότους. Ήταν άνθρωπος του φωτός. Και επειδή φοβεί το, μην τυχόν μέσα μου υπάρχουν τίποτα σκοτάδια που δεν τα ξέρω. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και προσήφχε το και παρακαλούσε. Μάθημα λοιπόν μεγάλο, αύριο Κυριακή Δευτέρα των Ιστιών που είναι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Παρακάλεσε το Θεό να φωτίσει τα ένδον σου. Παρακάλεσε τον Θεό να φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής σου, της ψυχής σου. Παρακάλεσε τον Θεό να σου αποκαλύψει και να σου ανακαλύψει οτιδήποτε σάπιο και στραβό και ανάποδο και ασύμφωνο με τον νόμο του Θεού υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Παρακάλεσε τον Θεό να τα φέρει όλα στο φως. Γιατί όσο τα κρύβουμε... Θέλουμε δεν θέλουμε κάποτε θα αποκαλυφθούν αλλά τότε θα είναι αργά. Ας παρακαλέσουμε να μας τα αποκαλύψει τώρα για να τα διορθώσουμε τώρα και για να βρεθούμε στη Βασιλεία του Κυρίου την Επουράνια. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο οποίος έχει και κάτι ακόμα που αυτό είναι για μένα προπάντων και όχι τόσο για σας και για σας Ήταν αυτός ο οποίος κατετρόπωσε τον Πάπα. Τον Πάπα που τον έχουν αγκαλιά σήμερα οι δικοί μας. Τον κατετρόπωσε Το 1400 έζησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμα, 350, 1350, 1380 και μέσα. Κατετρόπωσε τους παπικούς και εδώξασε την Αγία μας Εκκλησία. Αλλά σήμερα ξέρετε, αύριο μάλλον θα βιάζονται πολύ να τελειώσει η γιορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά η φιλοπαπική δική μας επάνω γιατί όπως τότε έκαψε τους παπικούς έτσι και τώρα καίει τους φιλοπαπικούς αυτούς οι οποίοι ακούνε το όνομά του και εκτίθενται και επειδή τρέπονται για αυτά που κάνουν μακάρι να εντρέπονταν μάλλον επειδή αισθάνονται ένοχοι για αυτά που κάνουν Θέλουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να περάσει η γιορτή του, να φύγει. Να φύγει, να μην τον βλέπουν μπροστά τους. Αυτοί όμως κάτι τέτοιες μορφές είναι για μας τα υποδείγματά μας. Είναι εκείνοι που εχάραξαν το δρόμο που πρέπει να βαδίζουμε. Είναι εκείνοι που μας έδωσαν το πρότυπο του αγώνος, τον οποίο πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε προκειμένου όσο τουλάχιστον επιτρέψει ο Κύριος να δοξαστεί το όνομά του το Άγιο και η πίστη του μέσα από τις ασθενείς και ελάχιστες και μικρές δυνάμεις μας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μεγάλη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που εορτάζει αύριο η Αγία μας Εκκλησία. Και συνεχίζουμε Στην Αγία μας Γραφή συνεχίζουμε επαναλαμβάνοντας τους δύο στίχους που είχαμε ερμηνεύσει την περασμένη... το περασμένο Σάββατο. Και μας υπενθύμησε ο Κύριος το τρίτο και βασικό και μεγαλύτερο αμάρτημα που πράττουμε εμείς οι άνθρωποι απέναντι στο φτωχό. Διότι σας έχω πει τρία είναι τα αμαρτήματα. Με τρεις τρόπους συμπεριφερόμεθα, άθλιους τρόπους συμπεριφερόμεθα συνήθω στο φτωχό πρώτος είναι να μην του δώσεις, να τον παρακάμψεις, να τον αγνοήσεις, να αδιαφορήσεις. Βαριά αμαρτία, πολύ βαριά. Παρέκαμψες τον Κύριο. Αυτός στέκει πίσω του. Αυτός είναι εκείνη τη στιγμή ο φτωχό, Λόγια δικά του σας λέγω. Λόγια δικά του που τα ακούσατε πριν απο δύο 2-3 Κυριακές τέσσερι, τα ακούσατε στην Εκκλησία όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο της Μυαλούσης Κρίσεως Εγώ λέει ο Κύριος ήμουν εκεί Εγώ ήμουν ο που παρέκαμψες και δεν του έδωσες Αμάρτημα μεγάλο να μην του δώσεις του φτωχού Δεύτερο όμως αμάρτημα ακόμα μεγαλύτερο είναι και να τον υβρίσει να μην του δώσεις και να τον υβρίσει, να τον προσβάλεις, Διότι, ακόμα κι αν ξέρεις περί πρόκειται, ακόμα κι αν ξέρεις ποιος είναι ο συγκεκριμένος φτωχό, ακόμα κι αν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως είναι ένας απατεωνάκος, ο οποίος παριστάνει τον φτωχό, προκειμένου να βγάζει χρήματα, Εσένα δεν σου ανέθεσε κανείς να τον ψεπροστιάσεις και να τον κρίνεις και να τον ελέγξεις. Και αν εσένα αυτό και είμαι βέβαιος δεν θα σου άρεσε ποτέ να σε στριμώξει κάποιος σε μια γωνία στην Κορίνθου και να σου βγάλει τα σκολιανά σου. Δεν θα σου άρεσε είμαι βέβαιος. Έτσι και εσύ άφησε το τον χριστιανό κάτω. Δεν θα του δώσεις, άιντε πήγαινε, φύγε. Αν νομίζεις ότι θαυτοχύνεις με ένα ευρώ, φύγε. Είσαι ανάξιο μια Αλλά να τον και κιόλας, εκεί το αμάρτημα μεγαλώνει επικίνδυνα. Και το τρίτο αμάρτημα για το οποίο μας μίλησε την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο ο Κύριος είναι ο Σικοφαντών παροργίζει τον ποιήσατα αυτόν είναι η συκοφαντία δεν ξέρω αν εσείς την έχετε υποστεί ποτέ τη συκοφαντία εγώ όμως την έχω υποστεί αρκετές φορές και ξέρω πολύ καλά πόσο πονάει. πολύ καλά ξέρω τι σημαίνει η συκοφαντία να κατηγοράς τον άλλον για εκείνο που δεν έχει να κατηγοράς τον άλλον ενώ δεν τον ξέρεις και πιστέψτε με ότι σπανιότατα σπανιότατα θα υβρίσουμε φτωχό γιατί τον ξέρουμε Του υβρίζουμε χωρίς να τους ξέρουμε και τον λες τεμπέλη και δεν ξέρεις αν ο άνθρωπος είναι όντως τεμπέλης τον λες αλήτη που δεν το ξέρεις τον λες παλιάνθρωπο που δεν το ξέρεις σε θυμίσω κάτι ορφανών και να αναλύψετε; πηγαίνετε στον 145 Ψαλμό να δείτε ορφανών και να αναλύψετε; συνήθως οι επέτες οι ζητιάνοι Πολλέ φορές μάλλον είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ορφανά. Είναι χείρε, Είναι άνθρωποι οι οποίοι ευρέθηκαν μόνοι τους στον κόσμο. Το επέτρεψε ο Κύριος για να ζυγίσει και να δοκιμάσει ο Κύριος και τη δική μας αγάπη προς αυτούς. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τα λεφτά που παίρνεις εσύ και εγώ τα αξίζουμε... Έχει αυτή την ιδέα στο μυαλό σου, εμείς αξίζει να ζούμε και να καλοπερνάμε και εκείνος ο φτωχός δεν αξίζει να ζει, έτσι σου λέει το κεφάλι σου. Εσύ αξίζει να παίρνεις εγώ 1.300, για να λέω τα δικά μου εγώ, 1.300 ευρώ το μήνα και εκείνος δεν αξίζει να φάει μια μπουκιά ψωμή, Ποιο το είπε αυτό Για διαβάστε Διαβάστε αν θέλετε Αν μπορείτε, αν μπορείτε να βρείτε ποτέ Διαβάστε να τι λέει ο Ιερός χρυσότομο Για αυτούς Και για μας Ο Θεός λέει εσένα που έχει λεφτά Στον έβαλε το φτωχό δίπλα σου Για να σε αγιάσει Μα σε στείλει στον παράδεισο να του δώσει και κοινού να πάει ένα ψωμί. Να του δώσει και κοινού να πάρει στα παιδιά του ρούχα. Όχι μόνο εσύ. Αλλά δυστυχώ το πληρώνουμε. Και καλά να πάθουμε και το πληρώνουμε. Θα σε σκοτώσει αυτός κάποια στιγμή. Αγριέψανε. Και καλά κάνανε. Το επέτρεψε ο Κύριος και αγριέψανε. Θα μπουν στο σπίτι να σε σφάξουν για 100 ευρώ Αυτό βρίσκουν μέσα στα σπίτια που παίρνουν Βλέπετε όλοι αυτοί συνασπίστηκαν Εγινήκαν σπύρες, σπύρες εγινήκαν Και μπαίνουν τώρα και σκοτώνουν γριές Άλλαλες, γριές Ανήμπορες που δεν μπορούν να αμυνθούν Μια στο κεφάλι Και τέλειες ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν Τι να βρει, ένα κατοστάρικο για ένα κατοστάρικο έχασε τη ζωή σου Πλήρωσε. μα θα φταίω εγώ δεν ξέρω εσύ μπορεί να μην φταίς αλλά βλέπετε ίσως επιτρέψει ο Κύριος και κάτι τέτοια για να ξυπνήσουμε οι υπόλοιποι και μα είχε πει την περασμένη επίσης και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό αδελφοί μου Μα είχε πει για τον Ασεβή ότι ο Κύριος θα επιτρέψει να πεθάνει ο Ασεβής την ώρα της αμαρτίας του Ποιο είναι ο Ασεβής είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει και κοροϊδεύει είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει με τη θέλησή του Είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει και ασεβεί στο θεό και γελάει και κοροϊδεύει ε λοιπόν ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο θα επιτρέψει να τον πάρει για βάλετε το στο μυαλό σου να σε πάρει πάνω στην πορνεία σου πω, πω. να σε πάρει την ώρα που πορνεύεις πω, πω, πω. τι λόγο θα του δώσει σε εκείνο το χάλι που θα σε βρει ο Θεός τι θα πεις, να σε πάρει επάνω στο μεθύσι σου να σε πάρει επάνω την ώρα που βλαστημά τον Κύριο δεν το χωράει το μυαλό μου αδερφοί μου πιστέψτε το αυτό που σας λέω Βλέπετε μερικοί τι λένε αχ μου λένε να πεθάνω μέσα στην Εκκλησία να πεθάνω να πεθάνω, να πεθάνω που εξομολογήθηκα, βγήκα από την εξομολόγηση να πεθάνω εκείνη την ώρα ευλογημένε στιγμές αυτέ. Να πεθάνω μετά τη Θεία Κοινωνία. Να πεθάνω. Ευλογημένες στιγμές. Παντάσου τώρα να πεθάνεις στη χειρότερη στιγμή σου. Τη στιγμή που κλέβεις, τη στιγμή που πορνεύεις, τη στιγμή που βλαστημάσαι, τη στιγμή. Τη στιγμή. Τι, τι θα του πεις εκείνη την ώρα. Τι θα του πεις στο δικαστή Δεν το ξέρα. Τι δεν ήξερε ευλογημένο. Το λένε, πώς το λένε εκεί σε πιάσε στα πράσα αν και όλος μας οποιαδήποτε στιγμή και να μας πάρει ξέρει τα σκολιανά μας ξέρει τις βρωμιές μας τις αμαρτίες μας αλλά για φαντάσου εκείνο εκείνη τη στιγμή το πιάνει επάνω στην ώρα που κάνει την αμαρτία και αυτό λέει εδώ και αντίθετα μα είπε για τον Ευσεβή τον άνθρωπο του Θεού τον άνθρωπο τον άνθρωπο της αρετής δεν φοβάται γιατί να φοβηθεί και έστειλε ο Παύλος ο Απόστολος των δρόμων τετέλεκα την πίστην τετήρικα από κοιτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος δεν φοβάμε. Α έρθει ο θάνατος γιατί να φοβηθεί Αφού αγωνίζεται, αφού μπαλεύει την αμαρτία, αφού δεν έχει κάτι, δεν κάνει κάτι σκόπιμα. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι που να μην το πιάνει το μυαλό του, να μην το συλλαμβάνει. Άνθρωπος είναι. Δεν φοβάται όμως. Βλέπει, σα είπα, πεθαίνουν άγιοι τη Εκκλησία. Φ... Πέθανε ο Μέγα Αντώνιος, λέγει η ιστορία, και ουρλιάζαν τα δαιμόνια. για πάνω η ψυχούλα του η Αγία, και όχι μόνο δεν τολμήσαν να βγουν να την παρενοχλήσουνε, αλλά ουρλιάζαν λέει, από φόβο ουρλιάζανε. Περνάει ο Αδόνιος, κρυφτείτε, εφωνάζαν μεταξύ τους. Κρυφτείτε, περνάει ο Αντώνιος. Τι να φοβηθεί ο να φοβηθεί τίποτα, τι να Ήταν σε θέση να τον στριμώξει το Αντώνιο Ποιο, Εμένα σε θέση είναι να με στριμώξει, και σένα να σε στριμώξει και το, το, το Δαιμόνιο του ψεύδου, και το Δαιμόνιο τη κατάκριση, και το Δαιμόνιο τη Αργολογίας και το Δαιμόνιο τη Σαρκολατρίας και το Δαιμόνιο τη υποηφαγία, και το Δαιμόνιο τη λεμαργία, και το δημόνιο. Ένα σώρο δαιμόνια θα με στριμώξει στον τρόπο. Το μεγατόνιο τι να τον στριμώξει, Ποιο δαίμονα θα τολμήσει να πλησιάσει κοντά του. Αυτά λοιπόν μας είπε την περασμένη ομιλία μας ο λόγος του Κυρίου και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα κλείσουμε το 14ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολωμόντος και συνεπώς θα εξηγήσουμε τους υπόλοιπους τρεις στίχους οι οποίοι είναι βέβαια βαρισίμαντι άρα θα προσπαθήσουμε με συντομία να τους περάσουμε. Τι λέει ο στίχος 33. «Εν καρδία αγαθή ανδρός αναπαύσετε σοφία». καρδία αγαθή ανδρός αναπαύσεται σοφία που αρέσκεται λέγει να αναπαύεται ο Κύριος Αυτό είναι η σοφία η σοφία ο φωτισμός είναι ο ίδιος ο Κύριος λέμε εκεί στο Χριστέ το φως το αληθινών το διαβάζετε και είναι την προσευχούλα που είναι της πρώτης ώρας, εσείς τι λέει ο φωτίζων και αγιάζων εσύ σε λέει κύριε η Σοφία που φωτίζεις και αγιάζεις πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο που αρέσκεται η Σοφία ποιες καρδιές αγαπάει η Σοφία ποιες καρδιές αγαπάει ο Κύριος Πού θέλει, πού ικανοποιείται η αγία του θέληση να ευρίσκεται ο κύριο μας, Πού εν καρδιά αγαθή ανδρός. Στην καρδιά εκείνη, την καθαρά. Την εξομολογημένη, την τακτοποιημένη, την περιποιημένη εκείνη την καρδιά που ο άνθρωπος που την έχει ενδιαφέρθηκε και ξεμπάζωσε από μέσα όλα τα πάθη, όλες τις αδυναμίες όλες τις βρωμιές και έχει γίνει πλέον αυτή η καρδία έχει γίνει καρδία καθαρά είδατε τι λέει ο Δαβίδ στο Ελεησόν με ο Θεός καρδίαν καθαραν Ρεμίω Θεός και παρακάτω, παρακάτω και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν αυτό είναι η ουσία το δεύτερο είναι η ουσία φτιάξε λέει Κύριε φτιάξε μου καρδία καθαρά βοήθησε με να αποκτήσω καρδία καθαρά γιατί για να μπει το Πνεύμα το Άγιο μέσα εδώ να κατοικήσει. Ο Θεός δηλαδή. Για αυτό να γίνει καρδία καθαρά. Πώς θα μπει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου. Όσο είναι καρδία βρωμερή, όσο είναι καρδία ένοχη, όσο είναι καρδία με μπάζα Σατανικά μπάζα που είναι οι αμαρτιέ μου Ποιοι βρίσκονται μέσα Οι δαίμονες Κατοικητήριο δαιμόνων η ψυχή μου Κατοικητήριο δαιμόνων η καρδιά μου Πού να σταθεί ο Κύριος Δεν μπορεί Εμείς πολλές φορές Τον θέλουμε Θέλουμε και διάολο Θέλουμε και Χριστό Θέλουμε ά; Όλα δικά μας Θες τα πάθη σου Θες να κοινωνήσεις κιόλα και να παλέψεις αδελφέ μου και αδελφή μου να παλέψετε να μπει ο Κύριος σε μια τέτοια καρδιά βρωμερή ακόμα κι αν το επιτύχετε κι αν δεν επιτύχετε ο Χριστός τότε γίνεται πυρ καταναλίσκον ο Κύριος γίνεται φωτιά <ΣΣ1> δεν μπορείς πως να το κάνει είναι αυτό που συμβαίνει δυστυχώς πάνε πολλέ φορές που άνθρωποι ανάξιοι, άνθρωποι αξιωμολόγητοι, άνθρωποι αμετανόητοι, άνθρωποι, άνθρωποι της αμαρτίας, ε, περνάει από την Εκκλησία, πάει, να πάει να mm. Τι είπε, mm. πού είπε πας, να κοινωνήσεις. Μην τολμήσεις, μην τολμήσεις, μην τολμήσεις. Εγώ ο παπάς την ώρα εκείνη που κοινωνάω δεν σε ξέρω ποιος είσαι. Δεν σε ξέρω. Πού να σε ξέρω. Πού να ξέρω πού θα ήρθες, πού να ξέρω πού θα βαθτάει η σκούφια σου, πού να ξέρω αν εξομολογήθηκες, πού να τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά και να σε ξέρω να ήρθες εμένα και να εξομολογήθηκες και εγώ να σου είπα να έρθεις να κοινωνήσεις. Εάν δεν έκανε σωστή εξομολόγηση, Κάτοικες. μην παίζετε αδερφοί μου με τη Θεία Κοινωνία αν δεν ξεμπαζώσει τα πουριά που έλεγε ο Μαγκαλίτης ο δάσκαλος αν δεν ξεμπαζώσει τα πουριά από τη ψυχή σου μην αφήσει, αφήσεις Προτιμώ... λιγότερη κόλαση θα έχεις. λιγότερη κόλαση θα έχεις. να πεθάνεις αμετανόητος παρά να στριμώξεις μέσα στι αμαρτίες σου και τον ίδιο τον Χριστό τότε εκείνη η κόλαση θα είναι φοβερότερη, φοβερότερη και από αυτή τον δαιμόνα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αν θε να έρθει όντω ο Κύριος μέσα στην ψυχή σου αν θε η καρδία σου να γίνει οίκος Θεού ή αν η καρδία σου να γίνει η κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος τότε κοίταξε να διώξεις όλα τα ανεπιθύμητα μέσα από την ψυχή σου αυτά που συχαίνεται Ο Κύριος και δεν τα θέλει. Χριστός και πορνεία δεν ταιριάζει. Χριστός και πάθη δεν ταιριάζουν. Χριστός και κλεψιά δεν ταιριάζει. Χριστός και αγνιθικότης δεν ταιριάζει. Χριστός και ψέμα δεν ταιριάζει. Διώξε τα πάθη από μέσα. η εξομολογησή σου να είναι καθαρά η εξομολογησή σου να είναι ριζική ανακαίνησης όχι απλά ομολογία γιατί αυτό δυστυχώς κατήνθησε σήμερα η εξομολόγηση και το λέω πολλές φορές βλέπω μερικούς έρχονται κρατάνε ολόκληρα χαρτιά μπροστά του, διαβάζουν διαβάζουν διαβάζουν αμαρτίες αμαρτίες μάλιστα ωραία πολύ καλά του λέω έκανε μια θαυμάσια εξομολόγηση πολύ ωραία εξομολόγηση τι ζηλεύω Τελείωσες <σχεδίου> Δεν τελείωσες Μα γιατί δεν τελείωσα Να σου τάπα τα αμαρτήματά μου Και ήρθα να με συγχωρέσεις Λάθος Εγώ δεν περιμένω να ακούσω τα αμαρτήματά σου παιδάκι μου Εδώ το τραγικό λάθος εγώ περμένω κάτι άλλο την απόφασή σου μπορεί να μου την πεις την απόφασή σου και τι ήταν εκείνο που σε οδήγησε στην εξομολόγηση αυτή την εξονυχιστική μπορείς να μου το πεις ήρθες εν μετανοία ήρθες με τα δακρύων αν ήρθες με τα δακρύων δεν χρειάζεται να κάνεις εξομολόγηση δεν χρειάζεται να μου τα πεις όλο αυτού να μάθω τι, να μάθω τις μαγάρες σου, με φτάνουν οι δικές μου, έχω ένα σωρό. Να μάθω τις αμαρτίες σου, έχω ένα σωρό. Να φορτώνουμε και άλλα, να αποκτάω, να αποκτάω γνώση βρωμιάς, τι να την κάνω. Ήρθε σε μετανοία, ή δεν την πόρνη Τη συζήτησε ο Κύριος, του πήγα μια αμαρτία, τίποτα. Κλαίει, κλαίει, κλαίει, κλαίει, κλαίει, κλαίει και κύριος τι τις λέτε. Σε συγχωράω, πήγαινε. Είναι ο καρδιογνώστης, βλέπετε. Ξέρει τι γύρεται με στην καρδιά της εκείνης. Σε συγχωράω, αλλά... Να και η απόφαση. Μη και τι αμάρτανε. Σε συγχωράω, αλλά δεν θα ξαναγυρίσει τα ίδια. Τρία λοιπόν στάδια έχει εξομολόγησης τη μετάνια που προηγείται, την ομολογία των αμαρτιών μας, γιατί φυσικά ο πνευματικός δεν είναι Θεός, την ομολογία των αμαρτιών μας και τρίτον, την απόφασή μας για διόρθωση. Έτσι θα γίνει η καρδιά σου κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και έτσι θα έρθει να αναπαυθεί όπως λέγει εδώ η σοφία του Θεού το πνεύμα το Άγιο δηλαδή εν δε καρδίες αφρόνων ούδια γινώσκεται. το πνεύμα το Άγιο που το βρίσκεις που το βρίσκεις σε ποια καρδιάς το βρίσκεις των Αγίων της καρδιάς το βρίσκεις άμα ψάξει μέσα στους αμαρτωλούς και αυτού που ερχόνται και εξομολογιώνται και, και, και κοινωνάται Ερχόνται πολλοί, πολλοί δεν ερχόνται και εξομολογιώνται. Τώρα θα δείτε που θα οι γιορτές, θα δείτε τι θα γίνεται εκεί στα εξομολογητήρια. Θα δείτε. Πάμε από το απόγευμα, νωρί το απόγευμα 4 και φεύγουμε 10 το βράδυ, 10 και μισή, 11. Από αυτούς όλους, ποιοι έχουν την καρδία την καθαρά. Εκείνοι που εξομολογιούνται και στη συνέχεια Άσχουν και υποφέρουν και αγωνίζονται να μην γυρίσουν πάλι στα ίδια. Αυτοί που θα γυρίσουν στα ίδια δεν μπορούσε να βγουν από την πόρτα. Δεν μπορούμε να βγουν από την πόρτα. Αυτοί που θα ξαναγυρίσουν στα ίδια τι είναι. Να το. Είναι η καρδιά των Αφρόνων. Πώ πήγε η εξομορτήση, ψάχτον αν μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την ώρα μια ακτινογραφία καρδιά σε εκείνη την καρδιά. Μια ακτινογραφία που να μα έδειξε τα πνευματικά τη καρδιά εκείνη. Δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο. Μα τώρα είτε στην εξομολόγηση. Όχι. Δεν υπάρχει. Όταν σου λέει τον μισό των άλλων δεν του μιλάω και σου λέει ο πνευματικός παιδί μου τι λες. Πρέπει. Αδιαφορεί. Η καρδιά του τι είναι. Άλλαξε τίποτα. Όχι. Σκουπίδι ήταν, Σκουπίδι είναι. Μαύρη κόλαση ήτανε, μαύρη κόλαση παραμένει και ας μπήκε στην εξομολόγηση Δεν σε αγιάζει η εξομολόγηση αν δεν το θελήσει. Γι' αυτό σας είπα, θα πηγαίνετε στην εξομολόγηση θα φεύγεις όμως αποφασισμένος. Άνθρωπος που πηγαίνει στην εξομολόγηση γιατί βλέπει το Πνεύμα του Άγιο. Εγώ τους το λέω πολλές φορές, λέω εγώ θα σου διαβάσω συγχωρητική ευχή. Μου παριστάνουν και ξέρεις εκεί δίθεν με δάκρυα μετά μαθαίνουν τα ίδια. Λέω εγώ σου διαβάζω τη συγχωρητική ευχή. Άλλος συγχωράει απάνω μας. Άλλος συγχωράει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν εσύ με κοροϊδεύεις, αν εσύ με εμπέζεις, άλλος βλέπει απάνω μου. Και εκείνο ξέρει να τα βάλει τα πράγματα στη θέση του. Εν καρδίες αφρόνων ούδη αγινώσκεται. Έχουμε πνευμάγιο. Υπάρχει πνευμάγιο στις καρδιές μας. Γιατί αδελφοί μου να μην υπάρχει. Γιατί. Στο χέρι σου είναι. Στο χέρι μου είναι. Εγώ θα ανοίξω την πόρτα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μας αρέσει η μούχλα. Γιατί μας αρέσει η σαπίλα. Γιατί μας αρέσει η βρωμιά. Δεν θέλει τίποτα το Πνεύμα του Άγιο. Δεν σου ζητάει πολλά. Ένα καθάρισμα σου ζητάει. Μια σωστή εξομολόγηση και απόφαση. Θες να σου πω κάτι? Να δεις τι σημαίνει αυτό. Θα εκπλαγίσουμε αυτό που θα ακούσεις. Ποιος είπε... Τα μεγαλύτερα θεολογικά λόγια. Ξέρετε, λέμε τρεις είναι οι μεγάλοι θεολόγοι, έτσι, τρεις. Είναι ο Ιωάννης ο θεολόγος, ο μαθητής του Κυρίου, ο Γρηγόριος ο θεολόγος και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Ποιος όμως είπε τη μεγαλύτερη θεολογία, ξέρεις ποιος, ποιος. Ο, ληστεί. ο επί του Σταυρού. Με Τι ήτανε. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Με τενόησε και όλη το πνεύμα του Άγιο μπήκε μέσα του. Γιατί τι είπε, εμεί. <Ρε> τι, τι μιλάς Ρε Κακομοίρη, του λέει. Τι μιλάς, εμείς άξια όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Να είχε οπλογήσει. <Ρε> άξια. Ιστά τον είμαστε όλοι Ποιο το πει αυτό ποτέ από ποτέ κανείς αυτό Μια φορά το άκουσα στην εξομολόγηση Μια φορά το άκουσα Μια ψυχούλα ήρθε μέσα στην εξομολόγηση Και όταν τη είπα πρόσκει Είχε έρθει από, από, α, από το εξωτερικό Με την έννοια από το εξωτερικό Ήταν στην Ακολασία παλιά Και μπήκε και έκανε σωστή εξομολόγηση μια, μια φορά το άκουσα μια φορά το άκουσα, λέω, πρόσεξε, μην νομίσου ότι άγεσες. Ποια παπούλι λέει, εγώ η βαρυπινίδησα. Η, βαρι... η βαρυπινίδησα, εγώ η βαρυπινίδησα. Μια φορά το έχω ακούσει στη ζωή μου, δεν το έχω ξανακούσει πότε. Κατάλαβες? Ποιος είναι ο μεγάλος θεολόγος, ο ληστής. Γιατί ο Κύριος δεν καθυστερεί. Δύο δευτερόλεπτα ήταν η υπόθεση να πει, δύο κουβέντες είπε. Δύο κουβέντες είπε, δύο κουβέντες. Η μία κουβέντα ήταν η μετανιά Του και η άλλη ήταν η θεολογία Του. Ποια είναι η θεολογία Του. Αυτό που λέει μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας, μην εισθητή μου Κύριε, όταν έρθει σε τη σου. Αν το πιάσεις αυτό να το αναλύσει. Πού να έχω, να έχω τόμους, να έχω τόμους, τόμους, βιβλία να γράψω, μωρέ δώστε μου, βιβλία να γράψω, να σα αναλύσω τι σημαίνει αυτό το μνήσκοτι μου Κύριο όταν έτσισε τη Βασιλία Σου. Να τις ξεπέρασε όλους τους θεολόγους. Ποιος? Ένας Κιακούρπος. Είδε πως έρχεται ο φωτισμό. Μη, μη μου λες λοιπόν, ξέρεις πού να φτάσω εγώ, πού, γιατί αυτό τι ήταν. Πού να φτάσει, τι είναι. Μια κουβέντα είπε. Την είπε, με, με, με, με, με, με συνείδηση την είπε, Την πίστευε αυτή που είπε την κουβέντα. Άξια Άξιον επράξαμε να απολαμβάνουμε. Εμεί τι είμαστε που του λέει, τι φωνάζει, Τι φωνάζει και βρίσκει τον άνθρωπο. Τι? Καλά να πάθουμε. Τέρατα υπήρξαμε και άξιο θάνατο μα περιμένει. Αυτό λέει ουδένα τον πονέπραξε. Πού το ξέρει, Τον φώτισε αμέσω, ήρθε η χάρη του κυρίου. Σας είπα αν πάρει αυτή τη φράση και την αναλύσεις την αναλύσεις δώστε σε ένα θεολόγο σε ένα θεολόγο έτσι πνευματικό άνθρωπο άγιο άνθρωπο, δώστε στον πατέρα Προφύριο, στον πατέρα Παΐσιο να κλαίει και να γράφει, να κλαίει και να γράφει να κλαίει και να γράφει, να κλαίει και να γράφει τίποτα θεολογία λυστού κάτι είπα θα είμαι σύντομος δυστυχώς θα σας το φάω το δεκάλεπτο πάλι δεν υπάρχει περίπτωση δικαιοσύνη υψή έθνος τι είπε η δικαιοσύνη λέει του Θεού αυτή είναι η δικαιοσύνη ανυψώνει τα έθνη τι βλέπετε εσείς το έθνος μας πάει προς τα πάνω πάει προς τα κάτω που το βλέπετε εσείς, που που πού κιλαει κυλαί σκαρφαλώνει <Κυλάει>, yeah. κυλαί κοιλαει κυλαί επίρετη κατηφορά γιατί γιατί έχει δικαιοσύνη του Θεού εσείς βλέπετε δικαιοσύνη του Θεού εδώ πώς ανέχεται ο Κύριος πες το πάλι και ρώτησε αυτό πώς μας ανέχει το Κύριος Βλέπετε εσείς δικαιοσύνη του Θεού εδώ. Ακούσατε μάλλον τι δικαιοσύνη θεού, τι λέω, Ακούσατε ποτέ το όνομα του Θεού επισήμω. Εγώ μια φορά το ακούω. Σε μια περίπτωση μάλλον ακούω το όνομα του Θεού, όταν το βλαστιμάνε τον κύριο. Ποτέ άλλοτε. Ακούσατε κανένα να πει δόξα ο Θεός, Ακούσατε κανένα να πει με τη χάρη του Θεού πετύχαμε το ένα, Με, το, με τη δύναμη του Θεού πετύχαμε. Πάνε αυτά, πάνε αυτά. Δικαιοσύνη υψή έθνος. Όταν Ο Ισραηλιτικός λαός Πραγματικά επίστευε στο Θεό Ο Θεός το δόξασε αυτό του έθνος Όταν το Βυζάντιο Είχε πνεύμα Θεού μέσα Ήτανε Και οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες Ήταν πιστοί και έχουμε Αγίους Να πρόκειται σας είπα Δεν σας είπα την αναστήρωση στο εικόνο ποιο την έκανε Μαρκιανός και Πουλκαιρία Άγιοι άνθρωποι όχι οι αυτό αυτοκράτη <Λε> τότε δικαιοσύνη υψιέθνος τότε το βυζάντιο ήταν άστρο <Λε> όταν <τι> λέει παρακάτω <Λε> ελασσονούσε δε φυλά αμαρτία <Λε> όταν αργότερα στο ίδιο στο ίδιο το βυζάντιο στο ίδιο το βυζάντιο εμπίκη αμαρτία αλωτριώθηκαν εκεί όλοι τι έγινε, τι έγινε, ξέρεις τι έγινε. Ξέρεις τι έγινε. Ξαφανίστηκε. Εμπήκε άλλο τη Κωνσταντινούπολη. Όταν έγινε να σας, πω, τούτο να σας πω, τούτο να σας πω. Είναι ένα ανέκδοτο. Ανέκδοτο που αναφέρεται στην πτώση του Βυζαντίου. Όταν λέει έπεσε το Βυζάντιο, ο Σουλτάνος, ο Μωάμεθο, ο αυτός ο οποίος έκανε την εισβολή τότε την άλωση της Κωνσταντινούπόληως εμπήκε λέγει μέσα και λοιπά μετά από δύο-τρεις μέρες, πέντε μέρες που έγινε πλέον η εγκατάσταση των Τούρκων μέσα στην Κωνσταντινούπολη εμάζεψε όλους τους αξιωματούχους του και λοιπά, να κάνει ένα τραπέζι, να εφρανθούν έτσι και λοιπά να πανηγυρίσουν την νίκη τους οι Τούρκοι mm. Άρχισαν τα όργανα, γλυδοποπάγανε, κάνουνε φτιάνα και λοιπά. Ξαφνικά Ξαφνικά Βλέπει ο Σουλτάνος Απέναντι στον τοίχο απάνω Μια παλάμη, Ένα χέρι Ένα χέρι ανοιχτό Τι είναι αυτό το χέρι Έψαξε από, εδώ, από εκεί Έβαλε ε, κάποιους μαστόρους Εκεί βρήκε κάποιον πάρτε βάφτε Το κυβέρα τι είναι, είναι πως παρουσιάζεται Πήγαν να το βάψουν πάλι το χέρι εκεί πέρα τον καρπό και κάτω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Κάλεσε τους ιωνοσκόπους, τους μάντυς, κάλεσε τον ένα, τον άλλον, Εκεί κάτι γύφτους που είχαν εκεί πέρα οι Τούρκοι για να του πούν τη μοίρα του, του κάλεσαν να τους πούνε και τι σημαίνει. Πού να ξέρουμε εμείς τους. Κατάλαβε λοιπόν αυτός ότι κάτι, κάτι θεϊκό σημείο είναι αυτό. Και γι' αυτό κάλεσε τον, Πατριάρχη, τον τότε Πατριάρχη της Κωνσταντινού Πόλεως, Άγιον άνθρωπο και του λέει ένα και γιαούρη ή δεν θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτό το βλέπεις του λέει το χέρι το λέει το βλέπω το χέρι να μου πεις τι σημαίνει ε, του λέει μεγαλειότατε πως τον είπε θα μου δώσεις λέει τρει μέρε, περιθώριο να κάτσω κι εγώ να γυστέψω να προσευχηθώ και θα με φωτίσει ο Θεός να σου πω τάγματι λοιπόν πήρε τρεις μέρες προθεσμία επήγε στο κελί του μέσα ο Άγιος εκείνος πατριάρχης νηστεία προσευχή νηστεία προσευχή μετά την τρίτη μέρα πάει μόνος του στο Σουλτάνο του λέει τι γιαούρδι λέει τα, τα βρήκες το παι ο Θεός μου το τι σημαίνει λέει αυτό το χέρι του λέει αυτό το χέρι σημαίνει να μην πανηγυρίζεις γιατί αν υπήρχαν πέντε πέντε πιστοί εάν υπήρχαν πέντε πιστοί στην Κωνσταντινούπολη η Κωνσταντινούπολη δεν θα πέφτε πέντε πιστοί να υπήρχαν εάν υπήρχαν πέντε πιστοί η Κωνσταντινούπολη δεν θα πέφτε δεν πανηγυρίζεις του λέει δεν είναι δικός στο κατόρθεμα οι αμαρτίες τους, τους πλάγωσα, όχι εσύ. Κατάλαβες; Ελασσονούση φιλά αμαρτία. πω και κάτι άλλο; Να κλάψουμε; Να κλάψουμε; κλάψουμε. Μακάρι κλάψουμε. Μα να μας δώσει ο Θεός δάκρυα μετάνοιας. Ποια είναι η απειλή μας; Τα σκόπια. Έτσι; Τα σκόπια. Γιατί; εξετίες των αμαρτιών μας τι λέει μακάρι να μην το δούμε αυτό να επαληθεύεται, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι θα το δούμε ελασονούς η φυλάς αμαρτία που είναι η Ελλάδα τώρα είναι πάνω στη τράκη ε θα το δούμε ο Θεός να μας φυλάει εύχομαι να μην το δούμε αλλά δυστυχώς θα το δούμε θα δούμε την Ελλάδα από τη Λάρισα και κάτω εκεί θα πάει η Ελλάδα Μα τι έχει η Ελλάδα, τι αμαρτία έχει, τι αμαρτία έχει εμένα ρωτάς. Μόνο να σου πω ένα, ένα φοβερό, ένα εκατομμύριο εκτρώσεις το χρόνο. Λίγο είναι, θες κι άλλα, θες κι άλλα, ένα εκατομμύριο εκτρώσεις, θες κι άλλα, δεν σε φτάνουνε. Τι άλλο περισσότερο έγκλημα θες να ακούσεις. Και να τελειώσουμε με τον τελευταίο στίχο. Δεκτός βασιλεί, υπηρέτη νοήμων. Ένας βασιλιάς λέει, τι υπηρέτης διαλέγει κοντά του. Ανθρώπους μιαλωμένους. Λόγος παραβολικός είναι αυτός. δείχνει τη σχέση που πρέπει να έχει ο δούλος του Θεού ο δούλος του μεγάλου βασιλέως απέναντι στον Θεό τι θέλει ο Κύριος από σένα να έχεις νουν Χριστού το ίδιο και εγώ να έχουμε μυαλό Χριστού μέσα μας στα, στα, στα βρωμερά μας τα κεφάλια ξέρετε τι υπάρχει, τι λογική υπάρχει Λογική κόσμο και λογική σατανά. Βάλτε το και θα είδετε. Λογική κόσμο και λογική σατανά. Πείτε μου και εσείς ακόμα που είσαστε εδώ πέσα, και εσείς εδώ, εδώ, εσείς, εσείς. Για πείτε μου πόσες φορές έχεις πει στον εαυτό σου ή και στους άλλους μόνο πώς να βγω έτσι έξω, τι θα πει ο κόσμος Πόσες φορές το έχετε πει. για πέστε μου την αλήθεια. Δεν είπες τι θα πει ο Θεός. Δεν σου ενδιαφέρει κοινό. Τι θα πει ο κόσμος. Κριτήριο ο κόσμος. Κόσμος. Ο βρωμερός ο κόσμος, κριτήριο. Ο βρωμερός ο κόσμος. Δεν τη νοιάζει τι λέει η Εκκλησία, δεν μα νοιάζει τι λέει η Ειρήνη, οι ευλαβεί οι Ειροί, δεν μα Τίποτα δεν μας νοιάζει. Το μόνο που μα ενδιαφέρει είναι τι θα πει ο κόσμο. Λοιπόν, τι έχει να πεις επάνω σε αυτό. βλέπεις πως να σε δεχτεί ο Κύριος Έτσι. Δεκτό βασιλεί, υπηρέτη νοήμων. Πώς να σε δεχτεί ο Κύριος, πώς, πώς να, να, να, να σε κατατάξει ο Κύριος στο βασιλικό υπηρετικό προσωπικό που θέλει. Γιατί είναι μεγάλη μας τιμή να μας θέλει ο Κύριος υπηρέτα του, δούλους του. Μεγάλη μας τιμή. Για πες μου λοιπόν με, νο, νο, με, με τέτοια νοοτροπία, νοοτροπία κοσμική, βλάστημη, ελεηνή, πώς θε ο Κύριος να σε κάνει να σε κατατάξει στο δικό του προσωπικό. Θέλεις τη μόδα, θέλεις να τρως μέσα στη Σαρακοστή, να μην κρατάς νηστεία, θέλεις λίγη προσευχή, φύγαν απ' τα εξαιτία. Ποιος τούλος του Θεού. Ποιος τούλος του Θεού, πείτε μου εσείς, ποιος είναι αυτός ο τούλος του Θεού. Όλοι θέλουν να λέγονται άνθρωποι του Θεού, και η εκκλησία κάθε έχει 50 άτομα. <κυρίζει> ακόμα και αυτοί που δεν την έχουν δει την εκκλησία παρά μόνο στη βαφτισή του και θα την ξαναδούν, αν θα τη δουν στην κηδεία του, γιατί και το γάμο το κάνουν στα, στα δημαρχία, ακόμα και εκείνοι θέλουν να λέγονται παιδιά του Θεού. Ένα μυστήριο πράγμα. Ποιος, ποιο, με, με ποια λογική θα μπει στο υπηρετικό προσωπικό του κυρίου της νου Χριστού εσύ έχεις εσύ μυαλό μυαλό ανθρώπου του Θεού έχεις εσύ σκέψη μέσα σου σκέψη έχω εγώ σκέψη τέτοια με ποιο, με ποιο δικαίωμα να τολμήσω να, να αποτολμήσω και να το πω κιόλας αυτό δεκτός βασιλεί υπηρέτης νοήμων Τι δε ε αυτού ευστροφία αφαιρείται ατιμία; Πώς θα γλιτώσει την κόλαση λέει τώρα. Την ατιμία της κολάσεως. Πώς. Με την ευστροφία σου. Ο υπηρέτης ονοήμων εάν θέλει να αποφύγει την κόλαση είπαμε είναι Μεταφορικός ο λόγος αυτός του Κύριου, παραβολικός. Πρέπει να είναι έξυπνος. Να βάλεις δηλαδή τα πράγματα κάτω και να πιστεύει. τι, το απλό. Το απλό αυτό που διάβαζα τώρα το μεσημέρι στην Αγία Γραφή. Ποιο. «Ημακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται» τα άκουσες Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες Κύριε λέγει Όσοι απομακρύνονται από σένα Θα χαθούν Να η λογική του χριστιανού Οι μακρινοντες σε αυτούς από σου Απολούνται Όσοι θέλουν να φύγουν από τον Κύριο μακριά Αυτοί θα χαθούν θα κολλαστούν. Τι σημαίνει αυτό, εμένα με ρωτάς. Τι σημαίνει η κόλαση, το ξέρεις. Τι σημαίνει παράδεισος, το ξέρεις. Τι σημαίνει απομάκρυνση από τον Θεό, το ξέρεις. Όλοι την έχουμε ζήσει δυστυχώς αυτή την απομάκρυνση με τις αμαρτίες μας. Βεβαίως ο Θεός μας ελέησε και ξαναγυρίσαμε πίσω Του. Αλλά βάλτε το καλά στο μυαλό σου, τι σημαίνει η μακριά, Δεν. Δεν πάει λίγο κόσμο και λίγο Θεό. Δεν πάει λίγο ο Σατανάς και λίγο ο Θεός. Δεν ταιριάζουν αυτά. Τον ένα μισήσεις, λέει ο Κύριος, και τον έτερον αγαπήσεις. Ή του ενός αν θέξετε και του έτερου καταφρονήσει. Λέγε τι διαλέγεις. Τελειώνουμε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ, κλείνοντας και το 14 τέταρτο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομούντος και συν Θεό, από την ερχομένη ομιλία μας το ερχόμενο Σάββατο θα ανοίξουμε το 15ο κεφάλαιο καινούργιο κεφάλαιο μέχρι τότε ο Κύριος να είναι μαζί μας